δια την τόσον τιμητική πρόσκληση προς την ελαχιστότητά μου, να βρεθώ απόψε πλησίων του εκλεκτού πιμνίου σας, μεταφέροντας τα πινές σκέψεις από τον αγιοπατερικό λιμόνα, δια το θέμα το οποίο θελήσατε να είναι το κύριο θέμα των ομιλιών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διερχόμεθα. Η μεστώτης των προημιακών σας λόγων με κάμνη να μην αναφερθώ εις την σημερινή νεορτή αλλά να εισέλθω αμέσως η το θέμα μου να ομιλήσω δια των ιών του Θεού ο οποίος σήμερα έγινε ο της Παρθένου. Παναγιότατε, Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί μου Αδελφοί. Δύο έτη μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο και ο Χριστός παραμένει άγνωστο στον κόσμο ή ο κόσμος έχει μία λαθεμένη ιδέα περί αυτού. Τούτο δεν αφήνει ανέγγιχτες και τις χριστιανικές κοινότητες. Υπάρχει εντύπωση πως ο Χριστός είναι απλός ένας Θεός ανάμεσα στους Θεούς που τώρα κατοικεί στους ουρανούς, πολύ μακριά από εμάς ότι η θρησκεία που ίδρυσε είναι μια ωραία θρησκεία, ίσως η ωραιότερη και η ηθική του διδασκαλία μπορεί να είναι αυστηρή αλλά είναι άψογη. Είναι βεβαίως πρόσωπο ιστορικό, αλλά ασφαλώς όχι μόνο αυτό. Είναι μεγάλος, ωφελιμο και σπουδαίος διδάσκαλος, που ο κόσμος ευεργετήθηκε από το κήρυγμά του και η παρουσία του απαιτέλεσε σταθμός στη ροή τη ιστορίας, αλλά ούτε μόνο αυτό είναι. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος και Θεός μας, ο Λυτρωτής και Σωτήρας, ο Θεάνθρωπος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το υπερπάνω όνομα, ο Αμύτορ Εκ και Απάτορ Εκ μητρός, ο μουσιος και Συνάναρχος με τον Πατέρα, ο Αποκαλυφθής Θεός, Λόγος του Πατρός, ο σαρκωθή, Σταυρωθής, Αναστάς και Αναληφθής, είναι η Οδός, η Ζωή, το Φως,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 Είναι αυτός που τον έπλασε και τον παρακολουθεί στοργικά και συνεχώς Ο δημιουργός, ο προνοητής, ο σοφός Η σύνδεση του πιστού δεν επιτυγχ... με τον Χριστό δεν επιτυγχάνεται σε ένα πεδίο διανοητικό συναισθηματικό και ψυχολογικό αλλά πραγματικό Ο Χριστός είναι στάση και τρόπος, ύφος και ήθος ζωής οι πιστοί σήμερα απέχουν από αυτή την αίσθηση ζωής που είναι η αληθινή σχέση με τον ζωντανό Θεό. Δεν είναι κέντρο τη ζωής ο Χριστός. Το πλησίασμά μας σε Αυτόν είναι λίαν επιφυλακτικό. Η μυστηριακή ζωή θα συνδράμει και ενισχύσει σε αυτή τη βίωση. Με τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στο τώρα. Με το βάπτισμα γινόμαστε μέλη του ενός και αδιαιρέτου σώματος του Χριστού. Ενδιόμεθα χιτόνα αγαλιάσεω, λαμβάνουμε αυτόν τούτον τον Χριστό σε μια σχέση αιώνια. Με το χρήσμα γινόμαστε κατοικία του Αγίου Πνεύματος, Εισερχόμεθα έτσι σε μια κενή και αγία κοινωνία των ιών του Θεού λαμβάνουμε νέα ζωή αυτή η ζωοποίηση ανανεώνεται κυρίως με τη Θεία Ευχαριστία τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού οι ανάξιοι και αγνώμενες η μεγαλύτερη δωρεά της θεότητα στην ανθρωπότητα ως εφόδιο ζωή αιωνίου η ζωή μας υπάρχει από αυτή τη Θεία βρώση και πόσι του εσφαγμένου αρνίου της ανεμάκτου ιερουργίας Σημαντική συνδρομή στη σύνδεση του πιστού με τον Χριστό δίδει και η μελέτη της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της κενής Διαθήκης σε ρυθμό τακτικό και τόνο προσευχητικό Μία μελέτη που δεν μορφώνει απλώς αλλά μεταμορφώνει ψυχικός.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 δεν είναι μέλη ενό συλλόγου με δικαιώματα και υποχρεώσεις, οπαδί κόμματο, ομαδοποιημένη, μαζοποιημένη, αλλά η Θεού και κλειμένη στην ουράνια τράπεζα της οποίας η πρόγευση αρχίζει σαφώς από αυτή τη ζωή καθώς θεολογούν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Όλος ο κύκλος των δεσποτικών εορτών είναι για την ψυχή του πιστού Όχι μια κάποια ενθύμιση ενός παλαιού γεγονότος Αλλά επανάληψη και βίωσή του στα βάθη της καρδιάς Οι πατέρες λέγουν πως ο Χριστός κατοικεί Στην καρδιά των ανθρώπων δια της πίστεως Σαρκώνεται εντός μας όταν τηρούνται οι εντολές του Σταυρώνεται όταν ο πόνος της ασκήσεως λυγίζει τα πάθη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 Έχουμε καταπληκτική συντόμευση των αποστάσεων και τη ταχεία ενημέρωση των συμβενόντων στα τέσσερα σημεία της γης. Ο άνθρωπος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι ανήσυχο ανασφαλής και αγχώδης. Τα πυρηνικά, ατομικά και χημικά όπλα, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα κάθε μορφής, Πολύ νεκρά δυστυχήματα και οικολογικές καταστροφές υφαίνουν την αγωνία του ανθρώπου. Συνάμα παρατηρείται και μια μεγάλη εντό εισαγωγικών πνευματική κίνηση με νέα φιλοσοφικά ρεύματα, πολιτικές θεωρίες, νούργες εκφράσεις τέχνης, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ποικίλε αιρέσεις. Μήπως όμως...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 θα σας μεταφέρω εδώ τα λόγια ενός μεγάλου συγχρόνου στάρετς του βορρά που ξεκίνησε από το Άγιο Νόρος. Γράφει σε ένα πρόσφατο βιβλίο του πως μετά την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου οι νεανικές μου ελπίδες και τα όνειρά μου κατέρευσαν αλλά συγχρόνως μια νέα θεώρηση του κόσμου και της σημασίας του εμφανίστηκε Κοντά στην καταστροφή σιγά σιγά σχεδίασα την αναγέννησή μου Είδα ότι δεν υπάρχει τραγωδία στον Θεό Η τραγωδία ήταν μόνο στο βίο των ανθρώπων Ούτε το βλέμμα τους δεν ξεπέρασε ποτέ τα γη όρια. Ο Χριστός ο ίδιος αναμφίβολα δεν απετύπωσε την τραγωδία Ούτε όλες οι ταλεπορίες του στον κόσμο ήταν τραγικής φύσεως και ο Χριστιανός ο οποίος δέχθηκε το δώρο της αγάπης του Χριστού παρόλο που γνωρίζει ότι ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένος ξεφεύγει τον εφιάλτη του θανάτου και καταστρέφει τα πάντα Η αγάπη του Χριστού σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του εδώ μεταξύ μας ήταν μια φοβερή ταλαιπωρία γράφει ο Αρχιμαντρίτης ο Φρόνιος. Ο Χριστός στην επίγεια διάβασή Του δεν έπαυσε να ανέχεται την απιστία της διαστραμμένης φυσεώς μας κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, να δακρίζει όπως το μνήμα του φίλου του Λαζάρου κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, να πικραίνεται ως με τους προφητοκτώνους Ιουδαίους κατά τον Ματθαίο, να είναι βαθύτατα απερίληπος ως τη Γεσημανή. Συμμετέχοντα πλήρως στην ανθρώπινη τραγωδία σε αυτή την πεσούσα ταλαιπωρημένη φύση σκύβει και την υψώνει και της χαρίζει την ειρήνη κατά τον Ιωάννη, το θάρρος, την αφοβία κατά τον Ματθαίο, την αγάπη κατά τον Ιωάννη επίσης και την αιώνια ζωή η επίμονη άρνηση μεγάλου μέρους της ανθρωπότητος να δεχθεί τον Χριστό ως Θεό μόνο και αληθινό, την στερή από το λυτρωτικό φως της αιωνίου ζωής. Η ελεύθερη ακολούθηση και πρόθυμη συγκαταρρύθμιση με τον χωρό των μαθητών εκείνου μας μεταφέρει πέρα από τον τόπο και τον χώρο της παρούσης οδύνης και ταλαιπωρίας στην πρόσληψη και πρόγευση του ανεσπέρου φωτός αυτοκαταδικασμένη στη φυλακή του εγώ της ατομικότητος ασφαλισμένη γερά στην ευχαρίστηση των ιδεών, διαθέσεων, προτιμήσεων και ιδιοτροπιών μας απομονωνόμαστε από τους άλλους με τους οποίους μας στέλνει το Ευαγγέλιο πάντα ανοιχτούς, διαθέσιμους και καλοδιάθετους έτσι αδυνατούμε να τους παραδεχθούμε και κατά συνέπεια να τους αγαπήσουμε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 Μετανοεί και προσεύχεται Το να δει κάποιος Την πραγματική του κατάσταση Είναι βεβαίως Αποτέλεσμα ισχυρή θελήσεως Αλλά και δυνατής Θείας βοηθείας Γι' αυτή την ώρα θα λέγαμε Κυρίως υπάρχει ο Χριστός Ο οποίος τρέχει πλάι μας Για να μας συνδράμει σημαντικά Και αποτελεσματικά Εφόσον συνεχίζουμε Αληθινά να το θέλουμε Γιατί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 τότε θα μας αποκαλυφθεί το πρόσωπό μας. Τότε, αγαπώντας το Θεό, θα αισθανόμαστε προοδευτικά και το μέγεθος της αγάπης Του. Έτσι γνωρίζεται ο Θεός και έτσι αποκαλύπτεται, κυρίω ω αγάπη. Φωτισμένος από τη Θεία Αγάπη ο άνθρωπος, διαπερνά το χώρο και το χρόνο απτόιτος, άφοβος, χαρούμενος, Περαστικός που ενδιαφέρεται για τον σκοπό της πορείας του, την Άνω Βασιλεία, δίχως να περιφρονεί βεβαίως την παρούσα ζωή, αλλά να της δίνει μόνο τη σημασία που της αξίζει. Σε αυτή τη γνώση, όπως είπαμε, οδηγούνται όλες οι ψυχές που ταπεινά προσεύχονται, διακριτικά ασκούνται και ειλικρινά μετανοούν. Ο Χριστός αδυνατεί να κατοικήσει στο σκοτάδι και σκοτάδι είναι η αμαρτία. Μη θέλουμε να δικαιολογούμε τις αμαρτίες μας γιατί λυπούμε τον Θεό, γινόμαστε τότε παραβάτες των εντολών Του. Ο Χριστός μας αφήνει, αν το θελήσουμε, στα σκοτάδια μας αναμένει πάντος πάντα την μετάνια. Συχνά, λεγόμενες ατυχίες τη ζωής Ασθένεια προσωπική, πτώχευση, ασθένεια ή θάνατος συγγενικών προσώπων οδηγούν τους ανθρώπους πιο κοντά στον Χριστό. Συμβαίνει όμως επίσης συχνά και εύκολα να λυσμονιέται ο Χριστός σαν περάσει το πρόβλημα. Τούτο, όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον είναι ανέντιμο. Ο Χριστός δεν είναι μόνο για την ώρα της ανάγκης. Αν κανείς δεν αποφασίσει τη μόνιμη παραμονή του παρά τους πόδας του, από τον οποίο συνεχώς θα εμπνέεται, θα παρασυρθεί από τα σύγχρονα αλότρια ρεύματα που επίμονα μας θέλουν μακράν του Χριστού. Σε ένα κόσμο απάτης, απελπισίας, βίας και ύβρεος, δεν αρέσει να ακούγονται πλέον λόγοι αγάπης, ευγενίας και χάριτος. Στερεωμένοι επί την ασάλευτη πέτρα της πίστεως του Χριστού γινόμαστε δυνατοί και ανίκητοι λαμβάνοντας ως τέχνα εκείνου την κληρονομία της νίκης του. Παρήλθε η εποχή των πολλών λόγων και ο σημερινός κόσμος σε αγώνια ζητά το βίωμα και το παράδειγμα. Πολλές φορές η σιωπή είναι το πιο βροντερό κήρυγμα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 Τη βλασφημία του Παναγίου ονόματό του. Στον βίο του Αγίου μεγαλομάρτυρο Γεωργίου αναφέρεται πω οι συστρατιώτε του τον ρωτούσαν όταν τον έβλεπαν να το πρόσωπό του από χαρά πώ είναι τόσο χαρούμενο και εκείνο του απαντούσε πω είναι χριστιανό. Αν είναι να γίνει τόσο ωραία η ζωή μα, έλεγαν εκείνοι, τότε να γίνουμε κι εμεί χριστιανοί. Αυτό ήταν το καλύτερο κήρυγμα η καθαρή ζωή του κάπως είπε κάποιος είπε πως χριστιανός σημαίνει χαρούμενος πολλοί απέχουν δυστυχώς η σημερινή Χριστιανοί αυτής της αληθινής χαράς στον παρόντα αλλοπρόσαλο κόσμο τον οποίο σείς βεβαίως γνωρίζετε καλύτερα γιατί τον ζείτε καθημερινά ο άνθρωπος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 Μετά τόσα πολλά που ακούει κανείς, δεν παραξενεύεται αλλά και δεν αντιδρά πλέον. Και όταν κάποιος απαγκιστρωθεί από τις πλεκτάνες του κόσμου και καταπιεσμένος και κατακτυπημένος φτάνει στη θύρα της εκκλησίας, ζητώντας λιγότερο ή περισσότερο ειλικρινά έλεος, φως, ίεση, λύτρωση και δεν βρίσκει το θυρωρό εκεί, είναι τραγικό. Και το τραγικότερο είναι όταν τον βρει, αλλά τον βρει ανέτοιμο, κουρασμένο, απασχολημένο με πολλά άλλα, βιαστικό, προχειρολόγο, αναβλητικό, αγωνιζόμενο να δικαιολογηθεί για να αποχωρήσει. Όμως ενώ του είναι ο ω του Θεού. Κλείνω όμως τώρα εδώ αυτή την παρένθεση του λόγου μας, λέγοντας μόνο κάτι που είπε ένας διάσημος γιατρό.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 «Η Άγιοι, για τον Χριστό δεν υπάρχει πληγή και νόσημα που να μην θεραπεύεται. Όποια και αν είναι η ιστορία και η κατάσταση του καθενός μας, μην πτωηθεί ποτέ και καθόλου. Ας γεννήθηκε σε δύσκολη εποχή και σε ακατάλληλες συνθήκες. Ας τον συνόδευσε η φτώχεια από μικρό. Ας μεγάλωσε στην άγνοια ας δέχθηκε τη σκληρότητα άφθονη ας παρασύρθηκε στην εύκολη ζωή όποια κι αν είναι η δυσκολία της ζωής ή του χαρακτήρου του αν μετανοήσει ο Χριστός έρχεται και τα σφουνγίζει όλα και τα κάνει καινούρια τούτο το είδαμε αρκετές φορές και σε μοναχούς του Αγίου Όρους που η μετάνοια του οδήγησε στο περιβόλι της Παναγία από πολλού ατραπού και μετά τη μεταστροφή τους τίποτε δεν θύμιζε την πρώτερη κακία της αμαρτίας γιατί τους είχε επισκεφθεί η χάρις του Χριστού. Το να διαποτίζεται ο νους του χριστιανού από τη μνήμη του Χριστού όπως προσπαθεί να ζει ο μοναχός είναι πολύ τελικός, είναι κάτι το πολύ τελικός ευχάριστο και ωφέλιμο. Έτσι το κάθε γεγονός της ημέρας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 σου δίνει μία τεράστια ελευθερία και μία άνεση κερδοφόρα Η ψυχική άνεση δεν είναι συνδυασμένη με την ηλική ευμάρια Συχνά συναντώνται άνθρωποι που τα έχουν όλα Και τους λείπει η ηρεμία του γλυκού ύπνου Η αφοβία του πιστού και η άπλα της απλότητος Δίνοντας την πρώτη σκέψη του ο πιστός στον Χριστό την ελπίδα Του και τα προγράμματά Του, μη ενδιαφερόμενος τόσο για το τι θα πει ο κόσμος, θα κερδίζει τη γαλήνη που χαρίζει ο Χριστός τους γνήσιους φίλους Του. Ασχολούμενοι περισσότερο με τον εαυτό μας και λιγότερο με τους άλλους, θα απαλλαγούμε εύκολα από πολλές μέρημνε. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει πως δεν θα είμαστε προσεκτικοί με τους άλλους,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 Για να έχουμε όλο τον κόσμο δικό μας, πρέπει να γίνουμε σοφιστές, διπλωμάτες, κόλακες και πολιτικοί, συμβιβαζόμενοι, υποχωρούντες και φερόμενοι θυλοπρεπώς, δηλαδή αναξιοπρεπώς, κάτι που δεν το επιτρέπει η χριστιανική μας ταυτότητα. Τούτο μην ομιστεί η στάση, γιατί και ο Χριστός το Πρετόριο όταν το ράπισε ο δούλος ζήτησε τον λόγο ενώ αλλού λέγει να στρέφουμε και την άλλη μας πλευρά όταν μας δέρουν. Επίσης στο Γολγοθά διαμοιράστηκαν τα ημάτια του όχι για να τα λάβουν φυσικά φυλακτά οι σταυρωτές του ή μόνο για να εκπληρωθούν οι προφητείες αλλά για να μας υποδείξει στάση και τρόπο βίου. Ένα χιτόνα είχε ο Χριστός αλλά ήταν αξίας Ιφαντός, άνωθε, από άνοθενε ως κάτω, πολύτιμος, ο μονοχήτων Χριστός μας διδάσκει την ακτιμοσύνη και την απλότητα, τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Ένας μοναχός φορούσε ένα ράσο γεμάτο τρύπε και ένας διακριτικός ασκητής που τον είδε του είπε «Μέσα από τις τρύπε του ράσου σου βλέπω την πολύ υπερηφάνεια σου». Έχει σημασία μεγάλη αγαπητή μου ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε Ο πνευματικός άνθρωπος δεν φαίνεται στις καλές ώρες του τακτικού εκκλησιασμού του και της υποχρεωτικής φιλανθρωπίας του αλλά όλο το 24ωρο Η πνευματικότητά μας κρίνεται αναπάσαν στιγμή Κανθρέφτης ο Χριστός, ο λόγος του Μίμηση Χριστού σημαίνει βαθιά εντρίφηση στο Ευαγγέλιο του να συνθαυθούμε και να συναναστηθούμε μαζί Του, κοσμημένοι με τις Ευαγγελικές αρετές. Μη συγχέουμε την ταπείνωση με την κακομοιριά. Η χριστιανική μας ιδιότητα μας θέλει ρωμαλαίους, θαραλαίους, ευγενεί και ευθείς. Αν εμείς είμαστε αρεστοί στον Χριστό, μη μας μέλει, κι αν ο κόσμος μας έχει ανάξιος της ευνία Του και της εκτιμήσεω Του. Είναι όμως σχεδόν σίγουρο πως αν αρέσουμε αληθινά στον Χριστό, δεν θα υπάρξει σοβαρό, σοβαρός άνθρωπος που δεν θα εκτιμήσει τη στάση μας. Δεν είναι βεβαίως τόσο εύκολο να φτάσει κανείς σε αυτήν την ελευθερία. Χρειάζεται, επαναλαμβάνουμε, υπεύθυνος αγώνας, θερμή προσευχή, τακτική μυστηριακή ζωή,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 Γίνονται καλύτεροι ζώντας ακόμη και ανάμεσα σε αυτούς που τους εμποδίζουν να ζουν ορθά και μάλιστα προσπαθούν να τους ελκύσουν προς το μέρος, μέρος τους. Άφησε λοιπόν ο Χριστός τους πονηρούς για να γίνονται οι αγαθότεροι, για να γίνονται αγαθότεροι οι αγαθοί. Δεν υπάρχει το κέρδος από τους πονηρούς αλλά από την ανδρεία των αγαθών.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 και αγνοούν οπωσδήποτε τη λυτρωτική ουσία του χριστιανισμού που δεν γνωρίζεται και δεν βιώνετε ανώδυνα η κόπωση και η οπνηρία των συγχρόνων η αγνωσία και η βιασύνη τους του οδηγεί δυστυχώς σε συνταγές αλλοθρίσκων, συχνά δεμονοκίνητων, οι εύκολες λύσεις εφιών ερετικών που εμφορούνται από τα στοιχεία, τα δολερά και επικίνδυνα της πλάνης. Πλήθυναν, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, οι στοές, τα τεμένοι, οι αίθουσε χαρισματικών προτεσταντών στην πατρίδα μας. Η γη των Ηρώων και των Αγίων, η μαρτυροπλούτιστη στη Ελλάδα, κατάντησε επικίνδυνο πανδοχείο που φιλοξενεί τον κάθε πονηρό και ανάξιο εν ονόματι κάποιας ασαφούς ελευθερίας, που υποσκάπτει τα θεμέλια του έθνους και της Εκκλησίας, της παραδόσεως και της ευθυνής, χρειάζεται επιγόντος επανευαγγελισμός και των χριστιανών, χρειάζεται αγώνας. Ο πόνος, ο πόνος του αγώνα είναι ένα στοιχείο απαραίτητο. Ο πόνος της ζωής μας... Υπάρχει για να λιένει τις λίθινες καρδιές, να ταπεινώνει, να φρονιματίζει, να δίδει την υγεία της ψυχής. Όταν εμείς δεν τον προσφέρουμε στον εαυτό μας ως άσκηση και δεν τον υπομένουμε ως Όλοι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν τον ανάλογο πνευματικό θάρρος για να αποδεχθούν την οδυπορία στην ασκητική οδό του Ευαγγελίου.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 τόσο όσο να μην μη χρειάζεται να το πούμε. Θυμόμαστε πρόσφατη επίσκεψη στην καλύβη μας καθηγητού θεολογίας, ο οποίος με άνεση ανέπτυσε το θέμα του περί αναθεωρήσεως του Ευαγγελίου, περί του περί τούτης ασκήσεως, περί του ότι η ζωή του συγχρόνου χριστιανού στις μεγαλού πόλης, από τη μοναξιά, το άγχος, το θόρυβο, τα καυσαέρια, την κόποση, και κατά κάποιον τρόπον αντικαθιστά την άσκηση και δεν χρειάζονται πλέον καθόλου οι νηστείες, οι μακρές ακολουθίες, οι μετάνιες και οι αγριπνίες. Προσπαθούσα να τον παρακολουθώ και να τον προσέχω. Ήθελα να τον καταλάβω, μα παρατηρούσα μια προπέτεια και μια έπαρση στα λόγια του, όχι απέναντί μου, αλλά απέναντι των θεϊκών εντολών, της Ιεράς Παραδόσεως, η οποία με διάκριση, συνεχώς και πάντα, μιλά για το απαραίτητο του αγώνος, στο μέτρο φυσικά του δυνατού και των συνθήκων του περιβάλλοντος και της ευλογίας του πνευματικού πατρός. Στρέφοντας το κεφάλι μου προς το παράθυρο, Είδα το κελί στο οποίο γράφθηκε ο βίος του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη όπου ο του μεταξύ άλλων γράφει. Ο πατήρ Αρσένιος κήρυτε την Ορθοδοξία ορθά με τον Ορθόδοξο βίο του. Έλιονε στην άσκηση της άρκα του από την θερμή του αγάπη προς τον Θεό και αλλίωνε τις ψυχές με την Θεία Χάρη. Πίστευε πολύ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 Ω λειτουργό του υψής του δεν πατούσε στη γη και ως η άστραφτες τον κόσμο. Αν ταπεινωθούμε αληθινά μπροστά στον Χριστό, θα ελευθερωθούμε από τα πάθη. Πρέπει να κατέβουμε για να ανέβουμε. Αυτή η ρήψη στο κενό είναι δείγμα εμπιστοσύνης στον Χριστό. Είναι Αυτός που θα έλθει να μας ανασύρει και ανυψώσει. Απογοητευμένοι από τους δυνατούς της γης θέτουμε άρχοντα της ζωής μας τον Χριστό και η ζωή λαμβάνει μια ροή μια άλλη ροή και μια άλλη διάρκεια Όσο δυνηρή είναι αυτή η αναγέννηση και πορεία που οδηγεί σε αυτή τόσο πλούσια έχει τη χάρη και την ευλογία Δίχω θλίψεις δεν έρχεται κανεί σε μία εν Χριστό ζωή Όταν κοπάσουν οι δοκιμασίες και έλθει η χαρά τη ευλογημένη θα μακαρίζουμε τότε τις τότε τι προηγούμενε, χα, ω χα, χαρακτηριζόμενε ω ημέρε θα τι χαρακτηρίζουμε και θα τις βλέπουμε τώρα ως τις πιο καρποφόρε. Αρκετοί άνθρωποι δικαιολογούν την απιστία του ή την ολιγοπιστία του από την παρουσία της υπερβολικής και παράλογης οδύνης στον κόσμο. Την θεωρούν απουσία ή ασπλαχνία του Θεού. Θάνατη νηπίων από πείνα ή ασθένειες, βάγει αθών, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα με νεκρούς ολόκληρες οικογένειες και τόσα άλλα αφήνουν δικαίω απορριμμένους τους ανθρώπους.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 ο Θεός δείχνει τους δρόμους της απόλυσης και της σωτηρίας και αφήνει ελεύθερους πέρα για πέρα τους ανθρώπους. Η συμμετοχή του Θεού στο κακό του κόσμου είναι ανύπαρκτη. Ο Θεός είναι μόνο ποιητή του αγαθού. Τα αποτελέσματα της ανδαρσίας, της αφθάδιας, της ίβρεως και της υπερηφάνεια του ανθρώπου παρουσιάζουν αυτά και μόνο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 και παρακαλούν το Χριστό να τους προσπεράσει αφήνοντάς τους την νεκρή ησυχία του. και ακόμη χειρότεροι από αυτούς όταν με το απατηλό ένδυμα της τέχνης παρουσιάζουν τον σωτήρα Χριστό την ώρα της υπέρ του κόσμου θυσίας του να έχει αισχρές επιθυμίες είναι έσχος ασέβεια και κρίμα όλοι εκείνοι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 είναι το φως, η αλήθεια, η αγάπη, η σοφία, απαντά και δίνει μοναδικές λύσεις, προσωπικές λύσεις. Τον υπέρλογο Χριστό απορρίπτουν οι παράλογοι, τον αφήνουν στο σταυρό και συνεχίζουν να τον βλαστημούν. Είναι τρομερά τραγικό αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Προτιμά μικρές απολαύσεις και πρόσκαιρες τιμές παρά την αιώνια δόξα.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 Δίχως αυτό να μας δίνει καμιά έπαρση Η μεγαλύτερη νίκη είναι να νικήσουμε την αμαρτία Δεν είναι λίγοι οι τέτοιοι νικητές του χθες και του σήμερα της Εκκλησίας Ο κόπος του πολέμου για τη νίκη αυτή καταντά ασήμαντος Όταν σκεφτεί κανείς ότι συγκαταλέγεται με όλους εκείνους που εισήλθαν στην αιώνια βασιλεία Ο Χριστός επανέρχεται συχνά στη ζωή μα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 Ήσαν και είναι η κυνηγημένοι η ακατανόητη Γιατί είναι τέκνα του Χριστού Που δεν είναι από τον κόσμο αυτό Και γι' αυτό μας μισεί ο κόσμος Υπάρχει μια ψυχολογική ερμηνεία Στο σάλλο που δημιουργεί το πλήθος εκείνο Που υβρίζει την εκκλησία και τον ιδρυτή της Τους χτυπούν για να μην τους τυπούν και ελέγχουν, Όμως η φωνή τη δεν αναπάβεται ποτέ έτσι. Κι αν υπάρχουν λαθεμένοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι μου επιτρέπεται να την εγκαταλείψω και να αρνηθώ τον Χριστό. Οι σκοτεινές δυνάμεις και οι αιρετικοί εργάζονται συστηματικά προς τούτο, στο να διογώνουν τα σκάνδαλα και να δημιουργούν νέα. Οι απερίσκεπτοι τους ακολουθούν τότε εύκολα,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 θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό, παρά με την αλήθεια. Και ο φίλος του Ντοστογεύση και μεγάλος θεολόγος του αιώνος μας, πατήριου Στίνο Πόποβιτ, συνεχίζει. «Άνευ του γλυκητά του Κυρίου, η Ιησού, είναι φοβερά και χωρίς νόημα και αυτή η βραχυχρόνιος επίγειο ζωή. Πολύ δε περισσότερον η απέραντος και ατελεύτητος αθανασία».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 και είναι πράγματη ανοησία και μικρό καθετί που απομακρύνει τον άνθρωπον από τον Χριστόν καθετί που δεν του εξασφαλίζει την αγιότητα και την αθανασία του Χριστού Ο μακαριστός γέρον Αβακούμολα Βριώτης έλεγε «Άδειασα τον εαυτόν μου για τον Χριστό δεν έχω τίποτε άλλο παρά τον Χριστόν Τίποτε άλλο παρά το Χριστόν και την χαρά Η φτώχεια είναι ωραία Διότι ελαφρύνει, ευκολύνει Πρέπει κανείς να είναι άδιος για να εισέλθει ο Χριστός Όταν ο Χριστός είναι μαζί μου Είναι η χαρά εντός μου Ο πολυσπούδαστος, μοναχός γεράσιμος αγιοπαυλίτης έγραφε Δεν ευρίσκω λόγους να ευχαριστήσω τον Κύριόν μας ώστις με απίλαξαν από την ματαιότητα του κόσμου τούτου αν και δεν ηξιώθειν με χρισίμερον να ανταποκριθώ στην την τοσάφτην του Παναγίου Θεού Καθημερινή σκέψη του γέροντος Αθανασίου του Ιβηρήτου ήταν Τι δώρον δίνεται να προσφέρει ο άνθρωπος εις τον Χριστόν αντί της αγάπης του προς τον άνθρωπον και γενικότερον «Πώς δίνατε το σύμπαν ολόκληρο να ευχαριστήσει τον ιον της Μαρίας, τίποτε αντάξιον αυτού, εκτός ανείχομεν έναν άλλον Χριστόν παρόμοιον κατά πάντα προς τον γεννηθέντεν Βιθλέμ, τον οποίον η κτίσις όλοι να προσφέρει σε εκείνον». Και ο Άγιος Σιλουανός του Άθο γράφει, των πρώτων χρόνων της ζωής μου εις το μοναστήριον η ψυχή μου εγνώρισε τον Κύριον εμπνεύματι Αγίο. Πολύ αγαπάει μας ο Κύριος. έμαθον τούτο από το Άγιο Πνεύμα το οποίον έδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά το μέγα του έλεος. εγείρασα και ετοιμάζομαι δια των θάνατων και χάριν του λαού γράφω την αλήθειαν. Το πνεύμα του Χριστού το οποίο έδωκεν η εμέ ο Κύριος πάντα θα ινα ή να οι πάντες γνωρίσουν τον Θεόν. Ο Κύριος εις τον ληστήν έδωκε τον παράδεισον και εις κάθε θα δώσει τον παράδεισον. Εγώ ήμην χειρότερος ενό, ενός βρωμερού σκύλου ενέκα των αμαρτιών μου αλήρχησα να ζητώ από τον Θεό συγχώρησιν και Αυτός έδωκεν είσαι με, όχι μόνον τη συγχώρηση, αλλά και το Πνεύμα το Άγιον και εμπνεύματι Αγίο εγνώρισα τον Θεόν βλέπεις αγάπην Θεού προς εμάς και ποιος θα περιέγραφε την εσπλαχνίαν τάφτην Ω αδελφοί μου πίπτω εις τα και παρακαλώ εμάς πιστεύετε εις τον Θεόν. Ο πένις Αποψινός Ομιλητής μεταφέρει απλώς με τις ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτουσες τον Αγιορητικό Πλούτο και τον Ορθόδοξο Κόσμο σε ένα παρά τις του διψώντα λαό εκτελεί δηλαδή χρέη εθελοντία χθοφόρου και επαναλαμβάνει.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 τη ζωή του κόσμου, τη ζωή των ανθρώπων.